Σας ερημαρρώνω λοιπόν ότι έρχεται το Πάσχα. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, oui. Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, oui. Πάσχα των Αγγέλων. Έρχεται το Πάσχα. Please, please. Έχουμε κι εμείς εδώ σαν εκπομπή τα έθιμα. Ένα από αυτά τα έθιμα είναι ότι πρέπει να μας ανακοινώσει την έλευση του Πάσχα, Ο Γεράσιμο Γιακουμάτο, ο οποίο δεν υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου, δεν τον έβγαλε ο ελληνικό λαό, οπότε έχει αποτραβηχθεί, αλλά έχουν μείνει τα ηχητικά και το είχε πει στη Βουλή κάποτε αυτό. Το χρησιμοποιούμε συνέχεια, κάθε χρόνο έτσι μπαίνουμε στο Πάσχα. Βέβαια ήρθε το Πάσχα. Συνήθω το παίζουμε νωρίτερα, αλλά με τούτα και μετά, αλλά δεν προλάβαμε να το μεταδώσουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, Μεγάλη Δευτέρα, πρώτη εκπομπή τη Μεγάλη Βδομάδα και αύριο η τελευταία γιατί μετά σταματάμε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι με ενημερωτικού χαρακτήρα ανακοινώσεις αν δεν το έχετε καταλάβει, αν δεν είδατε και την κίνηση σήμερα που έχει λιγοστεύσει αν δεν έχετε πιάσει αρνιά, μυρωδιά, κάρβουνα στον αέρα ή και καμπάνες από εκκλησίε και βάγια χτες να ξέρετε ότι το Πάσχα έχει ήδη έρθει και τι κάνουμε το Πάσχα ψήνουμε Απόλονα <Ρι> Θεέ του ήλιου και τη ιδέα του φωτός Στείλε τις ακτίνες σου Πάρτα Μοριάρωστη Και Κι άναψε τις σηκωταρίτσες Ήλιος και αναπέλης Πάσχα με γραπάσχα Το Πάσχα Ήλιος φωτοδότης Ουί. Τον Ελλήνων Πάσχα Ουί. Καθώς η ανεργία στη χώρα μας πια μειώναται Μπράβο και καθώς οι μισθοί αυξάνονται Από Αποκτάω όλο είναι και μεγαλύτερη σημασία η ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας Είμαστε στην ευθυγράμιση τώρα, έχουμε πάει για ευθυγράμιση, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπάρχουν και καλά νέα το Πάσχα όπως ακούσατε, έκανε δηλώσεις, μίλησε για τους μισθούς, για την αγορά εργασίας, για την ευθυγράμιση που έρχεται, που συμβαίνει ήδη δηλαδή η ευθυγράμιση και δεν έμεινε μόνο σε αυτές τις διαπιστώσεις, μπήκε και πιο βαθιά στα οικονομικά θέματα και κυρίως στα μισθολογικά θέματα. Να μπορέσουμε να προσφέρουμε κυρίως στους νέους συμπολίτες μας περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και κυρίως πιο πολλές σταθερές καλοπληρωμένες δουλειές. <ΟΟΟΟΟΟ> Οι κυρίως πιο πολλές σταθερές καλοπληρωμένες δουλειές. Βάζια των Ελλήνων, βάζα! Βάζια της αγάπης, βάζα! Βάζα! Ήλιο ο Ήλιος ο πράσινος, Ο, ήλιος, ο, ο δημίου. Δημίου. Να μπορέσουμε να προσφέρουμε κυρίως τους νέους συμπολίτε μας, περισσότερες ευκαιριές εργασία ή κυρίως πιο πολλέ σταθερέ καλοπληρωμένε δουλειές. Το γέλιο του καλογύρου θα έχουμε πιο πολλέ σταθερέ και καλοπληρωμένε δουλειέ. Αυτό είναι ο στόχο. Ο Κυριακό Μητσοτάκη το ανακοίνωσε σε δηλώσει που έκανε το Σαββατοκύριακο. Το πιστεύουμε εμεί, φαντάζομαι κι εσεί πάρα πολύ, πλειοψηφία, αν και το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν έχουμε στοιχεία ότι είπε κάτι για, έτσι, για να το πει. Ότι δεν ισχύουν όλα αυτά για τι καλέ, σταθερέ και καλοπληρωμένες δουλειέ τη επιχειρήση. Ειδικά για του νέου, ένα νέο. Παίρνει πολύ καλό μισθό. Τέτοιο τόσο καλό μισθό που μπορεί να σταθεί στα πόδια του, να μην μένει στου γονεί του, να φύγει από το σπίτι, να πάει να πιάσει δικό του σπίτι, να έχει ένα δικό του όχημα, να καλύπτει τα έξοδα του, να του μένει και κάτι να πηγαίνει δύο-τρει φορέ τον χρόνο κάπου διακοπέ, μέσα, εντό ή εκτό χώρα. Όλα αυτά. Αυτό σημαίνει καλοπληρωμένη δουλειά. Σταθερή δουλειά σημαίνει δουλειά με δικαιώματα, να μην έχει το άγχο ότι θα πεταχτεί έξω αν. Κοιτάξει από το παράθυρο, τη διαδήλωση περνάει από έξω και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Όλα αυτά λοιπόν τα εγγυάται ο Πρωθυπουργό της χώρας και επειδή έλεγε το τραγούδι που και αυτό το ακούμε κάθε χρόνο του Γιώργους Δαλάρος που τραγουδάει για το Πάσχα των Ελλήνων και λέει για τον φωτοδότη ήλιο, ε, ξεπρόβαλε ξαφνικά αυτός ο ήλιο ο πράσινος ε, γιατί έχει μείνει, έχει χαραχθεί μέσα μας, πάνω μας, παντού ο ήλιο ο πράσινος και ο ήλιο του Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης Πασόκ μίλησε και είπε ποια είναι η διαφορά του ιδίου μάλλον γιατί δεν πρέπει να στηρίξουμε ψηφίσουμε Κασελάκη και στην ερώτηση γιατί να μην ψηφίσουμε την παρέα του κύριου Κασελάκη είναι γιατί αυτή η παρέα περιφρονεί τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες της Ταριστεράς της Ταριστεράς <συμπάνω> Υπότιτλοι AUTHORWAVE για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. <Τι> μαζί μας τελοία δεν να πάμε μπροστά. <Τι> από <Τι> <Τι> Τα φάγαμε όλοι μαζί Πυρωμένες ρομπές, πυρωμένα σπαθιά Είναι μακέτο τούτο το έργο Ο λαός των Ελλήνων από πασιλιά Γεια σου Πασόκ μεγάλε Δεν θα πείσει ποτέ mm -hmm. η σκλαμπονά του κρατού Απονοίτος Λαϊκή κυριαρχία, τεχνική mm -hmm. ανεξαρτησία Πολιόλυζη mm -hmm. του Είμαστε στους και δημοκράτες Πολιόλυ mm -hmm. Ελπίζω συμφωνείτε Λαϊκή κυριαρχία, τεχνική mm -hmm. ανεξαρτη mm -hmm. Και έτσι λοιπόν επειδή ακριβώ είναι Πάσχα και έχει ηλιοφάνεια ε, βάλαμε τους ήλιου να θυμηθούμε τον πράσινο τον ήλιο μαζί με τον φωτοδότη ζώο δότη ήλιο όλα μαζί θυμηθήκαμε και τα καλά στελέχη δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά με αφορμή τη δήλωση του Ανδρουλάκη ότι δεν πρέπει να ψηφίσουμε κασελάκι γιατί δεν είναι αυτή τα αριστερά κάπως έτσι το είπε δεν έχει σημασία πώ το είπε και τη Σαρδάμ έκανε σημασία έχει ότι θυμηθήκαμε Το ότι καλύτερο έχει περάσει από το Πασόκ ήταν ο Άκη στον ήταν ο Γιάννη Παπανδονίου, ο Κώστας Σιμίδη με το Μακέτο, ο Ευάγγελο Βενιζέλο με το Απολίτο, ποιον άλλον είχαμε και διάφορου άλλου. Το Μπάγκαλο, τα φάγαμε όλοι μαζί. Κορυφαίο βέβαια ο Γιάννη Παπανδονίου που αγωνιζόταν για το σοσιαλισμό που είχε πει τότε στο περίφημο συνέδριο το 1996. Να μείνουμε λίγο στο χώρο τα αριστερά, τη αριστερά, το διατύπωσε ακριβώ. Φαντάζομαι, εκεί είναι ακόμη ο Κατρούγκαλο. Όπου και να είναι, έδωσε μια συνέντευξη στον Αντώνη Ρόιτερ και εκεί μίλησε για τι συναντήσεις που έχει στου δρόμου με του συνταξιούχους Περπατάει στον δρόμο ο Γιώργο τον βλέπουν συνταξιούχοι, τον βλέπουν νέοι, τον βλέπουν ψηφοφόροι, τον βλέπουν πολιτικοί αντίπαλοι. Τι σπράττεται, Υπάρχουν εντάξει, πολλοί που έχουν καταλάβει τι κάναμε και έρχονται φιλικά. Υπάρχουν αρκετοί που με βλέπουν και μου λένε, αφ, γιατί, γιατί, γιατί μου κόψε τη σύνταξη. Σε πω, Πόσες ότι... χιλιάδες φορές να έχετε ακούσει αυτήν την ερώτηση. Αρκετές. Αλλά... Αυτό περνάει στο συνταξιούχο που θα συναντήσετε στο στον δρόμο ο οποίο θα έρθει κατρούγκα λεμού κόψει τη συνταξή. Οι δυο δεν πείθονται τόσο πολύ από αυτό που τους λέω γιατί αυτό θέλει τη σκέψη θέλει να πας να του δεις γιατί αυτό θέλει τη σκέψη θέλει να πας σπίτι να του δει. Μπορεί να το καταλαβαίνουν το δευτερόλεπτο Απλά είναι ευγενική συνταξιούχη. Τι θα πάνε σπίτι, Του κόψει τη σύνταξη και πρέπει να πάει σπίτι να το υπολογίσει, ή να πάει σπίτι να σκεφτεί τι ακριβώ του είπε ο κατρούγκαλο, ο χαμογελαστό στο πεζοδρόμιο και να πει Α, είχε δίκιο ή είχε άδικο. Πριν δει τον κατρούγκαλο, ξέρει ότι ήταν άδικο όλο αυτό. Και δεν εδώ μιλάνε μόνο για συνταξιούχου, δεν μιλήσανε και για μικρομεσαίου που του είχε λιανίσει. Το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου και ο ίδιο ο Κατρούγκαλο που τότε καμάρωνε και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί ότι φέρνει δικαιοσύνη και είναι ένα αναγκαίο νομοθέτημα και και και. Δεν το είχαν πει προεκλογικά. Το είπανε μετεκλογικά. Το εφάρμοσαν και το έφτιαξαν μετεκλογικά. Έτσι λοιπόν, χαρούμενοι συνταξιούχοι που βλέπουν τον Κατρούγκαλο. Εγώ μιλάω με αυτού του γιατί πρέπει να μιλάμε με ανθρώπου που mm -hmm. σε πλησιάζουν più πολύ και αν δεν πείθονται τουλάχιστον φεύγουνε με ένα χαμόγελο Έλα μου ποιο πολύ και αν δεν πείθονται τουλάχιστον φεύγουνε με ένα χαμόγελο τους μίλησε κάποιος να τους εξηγήσει Άντα να μην στα Μweight τουλάχιστον φεύγουνε με ένα χαμόγελο Γελάσαμε βρε παιδιά Βρισκόμαστε εδώ στο Κολομβία για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στους φοιτητές και τις φοιτήτριε που αγωνίζονται για ελευθερία στην Παλαιστίνη για να σταματήσει αυτός ο βάρβαρος, άδικος πόλεμος η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Βρισκόμαστε εδώ στο Κολομβία. Πώ το λέει έτσι ο Κουτσούμπα, Κολομπια το είπε. Κολομπια είναι από την Αμερική, επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΟΕ στην Αμερική. Έκανε περιοδία και που δεν πήγε, παντού πήγε. Μέχρι και ζεϊμπέκικο χόρεψε, αυτό έχει γίνει ήδη viral. Συναντήθηκε και με τους συνδικαλιστές του συνδικαλιστέ τη Amazon που είχαν έρθει πέρυσι. Θυμόσαστε κάτι μαύρη, μια αντιπροσωπεία μαύρων εργατών, οι οποίοι όμω ήταν Αμερικάνοι καθαρά, κάτι αλυσίδε χρυσέ στο λαιμό. Στα χέρια, με μια ζωντάνια, με, μια, με ένα πάθος ανθρωπική γιατί να είσαι στην Αμερική και να έχεις καταλάβει τι ξεζούμισμα πέφτει από τις μεγάλες εταιρείες και να μην έχεις μασίσει το αφήγημα της Αμερικής της ίδιας και να ζητάς συνδικαλισμό και να ψάχνεσαι και να οργανώνεις και άλλους, ε, είναι πάρα πολύ Είναι το μέγιστο που μπορεί να κάνει κανεί σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν, ο Κουτσούπα βρέθηκε εκεί, πήγε και στο Κολούμπια, το, το συγνώμη, Το πανεπιστήμιο γιατί έχουν ξεσκωθεί φοιτητέ. Παίζει και πρώτη είδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και δεν σταματάνε. Για τη γενοκτονία που γίνεται στην γάζα. Στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Είναι πρώτη είδη, συλλαμβάνουν φοιτητέ, Συλλαμβάνουν καθηγητέ που διαμαρτύνονται για τα για τα αυτονόητα, γιατί βλέπουν μπροστά του οι άνθρωποι. Ακόμη και στην Αμερική, με την προπαγάνδα που υπάρχει, ότι γίνεται στα νότια σύνορα τα δικά μα γενοκτονία, εσχρή, που δεν έχει γίνει από το δεύτερο Παγκόσμιο, έχει να γίνει από τότε. Διαμαρτύρονται. Οπότε βρέθηκε εκεί ο Γενικό Γραμματέας του ΚΟΚΟΕ. Θα ακούσουμε τώρα το βάλαμε το απόσπασμα για να θυμηθούμε ακριβώ πώ λέγεται το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, γιατί ο καθένα το λέει όπω θέλει. Κύριε Τσίπρα, αναφερθήκατε σε μια σύμπραξη μεταξύ του πολιτεχνείου και του Κολάμπια. Δεν μου λέτε το Κολάμπια τι είναι, δημόσιο πανεπιστήμιο. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια. Μήπως είναι ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό παρεπιστήμιο το Κολάμπια στο οποίο αναφερθήκατε. Να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Ο άνθρωπος το ξέρει, το έχει πει στη Βουλή, έχει μείνει από τότε. Ε, λύσαμε και αυτό το θέμα γιατί δεν θέλουμε να αφήνουμε. Άλλοι τα θέματα. Πρέπει ένα-ένα να τα λύνουμε όταν πρόκειται για θέματα προφορά. Πρέπει όλοι να είμαστε συντονισμένοι με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Να το λέμε σωστά. Και ο Κυριακό Μητσοτάκης είναι ότι πρέπει γι' αυτά. Επίση, πρέπει να λέμε σωστά ότι ένα υπουργό που έχει αναλάβει τρει μήνε δεν μπορεί να λύσει όλα τα θέματα του. Εσύ, με αφορμή τώρα το θέμα Καλιάνου, που βγήκε ο ίδιο ο βουλευτής κατηγορούσε του γιατρού στην αρχή, απειλούσε του γιατρού στη συνέχεια. Όχι όμω την κυβέρνηση και τον πολιτικό προϊστάμενο που είναι υπεύθυνο για του γιατρού για του μη γιατρού, γιατί όλα τα νοσοκομεία δεν έχουν γιατρού, δεν έχουν νοσηλευτέ, αλλά και ο ίδιο ο Καλιάνο είναι υπεύθυνο γι' αυτό, γιατί έχει ψηφίσει περικοπέ σε γιατρού. Αυτό το πολύ ωραίο μπέρδεμα. Βγήκε λοιπόν ο Υπουργό Ορμόδιο και είπε: Να μην τον κατηγορούμε και αυτό σωστό όπω το Κολάμπια. Κάθε φορά του να κρίνουν δίκαια το σύστημα. Έχει προβλήματα το σύστημα. Βεβαίω και έχει. Ευθύνομαι εγώ για όλα αυτά. Τρει μήνε υπουργό Εγώ το κάνω το σύστημα. Και... για να κλείσουμε και με το τραγούδι τις υποχρεώσεις μας σαν σήμερα το 1933 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Καβάφης ο Αλεξανδρινός ποιητής να σταθούμε λίγο σε ένα πείμα του γιατί θα το αξιοποιήσουμε Όσο μπορείς και αν δεν μπορείς να κάνει τη ζωή σου όπως την θέλεις το προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορεί μην την εξεφτελίζεις με την πολύ συνάφεια του κόσμου Μέστες πολλέ κινήσεις και ομιλίε. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την Γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την Στων σχέσεων και των συναναστροφών Την καθημερινή ανοησία Ώσπου να γίνεις σαν μια ξένη φορτική Την καθημερινή ανοησία Ο Καβάφης λοιπόν, εδώ με τον Στέφανο Στρατηγό, με τη φωνή του ηθοποιού Στέφαν Στρατηγού, θα κρατήσουμε το πρώτο μέρο. Αυτό για τη ζωή εδώ ήταν γενική απέφθυνση. Πώ, όπω μα λέει ο ποιητή, να προσπαθήσουμε να μην ξεφτυλίζουμε τη ζωή με στην πολυσυνάφεια των σχέσεων, των ανθρώπων, των τοξικών όπω τα λέγαμε σήμερα, ανθρώπων, των τοξικών καταστάσεων, αυτών που σε ρίχνουν, που δεν σε ανεβάζουν, που δεν σου προσθέτουν κάτι, που δεν σου προσφέρουν τίποτα. Κρατάμε το πρώτο μέρο. Αυτό για τον εξευτελισμό και το κολλάμε αλλού. Κι αν δεν μπορείς να κάνει τη ζωή σου όπως τη θέλεις, το προσπάθησε, τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις. Έχουμε ενδείξεις ότι έχουμε μεγαλύτερη συνεισιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι στις μονάδες της θεραπείας. Δεν έχω τέτοια ένδειξη. Τουλάχιστον όσο μπορεί. Μην την εξεφτελίζει. Να, να σα πω όμως κάτι κύριε Στούμπουμ. Είσαι ο Υπουργό Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πει ναι, έχουν πρόβλημα στα τρένα. Είναι πιθανό ο Υπουργό να σκέφτηκε ότι αν εγώ Υπουργό Μεταφορών βγω να πω ότι έχουν στα τρένα, να βρω τρένα, δεν στην Μην την Άρα, κριτήρια, δεν θα πάντως, τα fans να κάνουν Μην την εξεφτελίζεις. Νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο σε αυτέ τις περιπτώσεις είναι να δείχνουμε προσαρμογή. Όποιο αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Μην την εξεφτελίζεις. Τα αρχήγια μα! Στα <σχερνίσαι> μέσα του Παριστίν και μέσα τον Αφγανιστάν. <σχερνίσαι> Ποιο σου είπε να έρθει εδώ! <σχερνίσαι> να μείνει σαν <σο> καστρομένη μωρή που ονέλες στο μυαλό σου είναι καστρομένη σε αρχήγια μα! Είμαι συγκαμίσια μου! Μην την εξεφτελίζεις. Να σα τα ρίσουμε το μεταλλάκι! Καλίνηκα το μηταράκι να πάτε στις ματρίτες σας yeah. Κάψτε το, yeah. και Όσο μπορείς μην την εξευτελίζεις Δηλαδή τι θέλεις να πεις ρε εσύ με τα κανάλια που σε προβάλλουνε <laughs> Ότι εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες θα υιοθετούμε παιδιά να παράγουμε πούστιδες Εδώ η σύσταση του Καβάφη δεν έχει κάνει ένα πολύτος νόημα στο τελευταίο στον Πέο να μην την εξευτελίζεις τη ζωή τουλάχιστον γιατί πρόκειται για μια Περιμμίας, ξεφτελισμένης εντελώς ζωής ε, Λίγο πριν κάτι κάτοικοι, κάτι με Μητυλινοί που μιλούσαν στους πρόσφυγες έτσι ο... Ήταν ο Άδωνη, ήταν ο Πρωθυπουργός μας, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας για διάφορα θέματα Ακούγοντα τον Καβάφη μας ήρθαν στο νου ο Πέτσας που έλεγε για τους όσους πρέπει να προσαρμοστούν Μας ήρθε στο νου το ποίημα του καβάφι, σαν σύσταση προς όλους αυτούς Άδικο τελείω και άστοχο, γιατί δεν έχει καμία απολύτω σημασία. Ξεφτυλισμένε ζωέ, ευκολία στον τρόπο σκέψη, κολοτούμπες σε διάφορα θέματα και αδίστακτες συμπεριφορέ προκειμένου να γατζωθούν στην εξουσία ή οπουδήποτε άλλο. Αυτά για του πολιτικού. Οι άλλοι είναι γατζωμένοι, για του πολίτε του απλού λέω. Άλλα... Σήμερα βγήκε η απόφαση για, το... Για, το... για την πυρκαγιά στο Μάτι, για την τραγωδία στο Μάτι, για το έγκλημα και εκεί στο Μάτι. Ε, κρίθηκαν έξι ένοχοι και εκεί τελειώνει Στον, στην πρώτη φάση έξι χρόνια μετά στην πρώτη φάση όλη αυτή η ιστορία βεβαίως κανείς από τους κατοίκου, τους συγγενείς δεν είναι ευχαριστημένος κάνανε δηλώσεις θα ακούσουμε γιατί όλοι ε, συγκλίνουν σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα ότι πρόκειται για συγκάλυψη κάνουν σύνδεση με τα τέμπη Όλοι οι συγγενείς του, της πυρκαγιάς και της υπόθεσης αυτής συνδέουν τις δηλώσεις τους με τα όσα έγιναν στα τέμπη και μιλάνε όλοι για συγκάλυψη. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Κατερίνα Μαλά. Είναι σαν να γίνε σήμερα. Σήμερα είναι σαν να γίνε και σαν να σκοτώνουμε ξανά τους ανθρώπου μας. Σήμερα παίχθηκε το πρώτο πιστεύω παιχνίδι στη σκακέρα των τεμπών και σήμερα... Κάναμε ακριβώς αυτό που έπρεπε για να εξασφαλίσουμε το επόμενο Κάναμε το έγκλημα καθαρά, επιτελικό Θεωρώ ότι αυτό ήταν και ο στόχος Είναι ένα ενιαίο παιχνίδι, θα σου ξαναλέω Και η δικαιοσύνη είναι παίχτης σε αυτό το παιχνίδι Όσο έγινε σήμερα, έτσι θα γίνει και στα τέμπη Και α ξυπνήσουν και οι άνθρωποι τον ΤΕΜΠΟ να καταλάβουν ότι το παιχνίδι είναι ενιαίο. Δεν είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Διότι τελικά ποιο έφταιγε, φταίγανε πέντε πυροσβέστε, πέντε αξιωματικοί. Που φταίγανε βεβαίω, αλλά δεν φταίγανε μόνο αυτοί. Ακούστηκαν 1,5 χρόνο τόσα πολλά στοιχεία, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που ακούσαμε σήμερα. Η, η απόφαση ήταν πιο ελαφριά από την πρόταση του εισαγγελέα. Θα ακουστούν οι ποινέ σήμερα, θα μου δε... και οι ποινέ. Δέκα ευρώ την ημέρα στοιχίζουν Ζωέ των παιδιών μα. Πόσο άκουγα την κυρία αυτή και του άλλου που θα ακούσουμε και σκεφτόμουν το ελληνικό κράτο, η πολιτεία ελληνική, έτσι όπω συμπεριφέρεται, καθόλου σωστά δηλαδή, ειδικά σε τέτοια θέματα δικαιοσύνη, ευαίσθητα θέματα, πόσο έχει εκπαιδεύσει του πολίτε και του έχει κάνει τόσο επαρκή να ξέρουν από πριν τι θα γίνει, να μπορούν να διαβάσουν πίσω από τι γραμμέ, να μην τρώνε το δούλεμα. Και ακούσαμε εδώ τη συγκεκριμένη κυρία, πόσο ωραία το συνδέει, με τι ψυχραιμία μιλάει και πώ. Συμπεριφέρεται Ο πρώτος ένοχος σύμφωνα με τη δικαιοσύνη Είναι ο τότε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος Ο Σωτήρης Τερζούδης Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκη 111 ετών Εκτηταία από αυτά είναι τα 5, 5 χρόνια φυλακή Ο κύριος Τερζούδης τότε στην περίφημη συνέντευξη που είχε δοθεί έλεγε Θα σας απαντήσω ευθέως κυρία Δεν, δεν έκανα τίποτα διαφορετικό Γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό. Η διαχείριση, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων ήταν απόλυτα ενδεδειμένη. Όλα σωστά τα έκανε ο αρχηγός της Πυροσβαστικής. Όλα σωστά τα είχε κάνει κατά σύμπτωση τότε και ο πολιτικός του προϊστάμανος, ο κύριος Τόσκας. Ξέρετε, αυτές τις μέρες να σας μιλήσω ειλικρινά και να σας μιλήσω και ανθρώπινα ε, προσπαθώ και για λόγους συνειδησιακούς να, ε, να βρω Ποια ήταν τα λάθη που έγιναν, ποιες είναι οι ευθύνες τις οποίες έχουμε. Ε, δεν μπορώ να βρω μεγάλα λάθη επιχειρησιακά. Να βάλω και εγώ τον εαυτό μου μέσα ε, σε όλη αυτή την ε, κατεύθυνση των ε, επιχειρήσεων. Η κατάσταση είναι εκτό. ελέγχου. Που είναι η, προ, η προσβεστή που είναι η φωτιά. Σας έχει <συμπί> γίνει έτοιμα τίποτα για αντακτή ανάγκη. Δεν ξέρω, αυτό, αυτό πρέπει να είναι στα κεντρικά. Απολαύσατε. Έτσι έπαθω το, το μάθεινατες εσείς; ε? Δεν έπαθω το μάθεινατες. Τι να σου δω περατήνα μάθεινον. Δεν ξέρω το δεξί και το, το αριστερό. Το κρατάμε αυτό. Εδώ είναι συνομιλίες πυροσβεστών, συντονιστικών κέντρων. Δεν ξέρει το αριστερό, ξέρει κάνει το δεξί. Κάπως έτσι ήτανε η συνομιλία σκι κατάσταση. Απεδείχθη από τι συνομιλίε, γιατί βγήκαν πολλέ στην πορεία και δείξαν ένα κράτο μπάχαλο, ένα μηχανισμό ανύπαρκτο. Ο καθένα έκανε ό,τι ήθελε, δεν ήξεραν οι πάνω τι κάνουν οι κάτω, δεν είχε συντονιστεί. Πληρώνουμε φόρου δεκαετίε τώρα για όλα αυτά, αλλά στην κρίσιμη στιγμή και εκεί δεν λειτουργήσε τίποτα απολύτω. Ο Τόσκα ευχαριστημένο έψαχνε στη συνείδησή του να βρει το λάθο, αλλά δεν το βρήκε ποτέ με 104 νεκρούς, ο αρχηγός της πυροσβεστικής ευχαριστημένο και αυτός, έκανε ότι μπορούσε με 104 νεκρούς και ο Αλέξης Τσίπρας καιρό μετά έδωσε μια συνέντευξη στον Παπαχελά για την περίφημη τότε σύσκεψη. Βρέθηκα στο κέντρο επιχειρήσεων, ομολογώ ότι δεν είχα εικόνα καν εκείνη την ώρα αν βγαίνει αυτό δημόσια ή δεν βγαίνει δημόσια, την ζωντανή σύνδεση. Βρέθηκα λοιπόν εκεί μέσα και είδα παγωμένα πρόσωπα, Λέει την κάμερα δεν την είδατε που τράβηξε; Την είδα ναι, αλλά δεν ήξερα ότι είναι live σύνδεση. Εκείνη λοιπόν την ώρα το μόνο το οποίο είχα ως φήμη, ως φήμη, ως φήμη, είναι ότι α, υπάρχει πιθανότητα, υπήρχε πιθανότητα για α, έναν ή δύο α, ανθρώπους οι οποίοι από αναθυμιάσει είχαν χάσει τη ζωή τους. Αυτό το είχα ως πληροφορία. Που πρόλαβε να τι συλλέξω από τη στιγμή που βγήκα από το ροπλάνο μέχρι τη στιγμή που πήγα αυτή, αυτή τη σύνδεση. Όχι, ήταν στο τραπέζι, δηλαδή, όχι εγώ, πριν να σκέφτομαι. Αυτή λοιπόν, που πάτε. ήταν στο τραπέζι, έχω και την νόημα να το ξέρω, όχι Αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, μπορώ να σα πω με βιότητα, ότι αυτοί που ήταν στο τραπέζι, ακριβώ επειδή ευνηδιάστηκαν με την ε, ύπαρξη τη κάμερα και τη ζωντανή σύνδεση, παγώσανε και δεν μου είπαν τίποτα. Τούτο προσπάθησε, τουλάχιστον όσο μπορεί. Μην την εξευτελίζει. Τη ζωή, τη ζωή, τι είπε ότι συνέλεξε μόνος του πληροφορίες Τι επειδή ήταν τις κάμερες οι άλλοι δεν του λέγανε Τι δεν κατάλαβε ότι ήταν live που το πρώτο που κοιτάνε σε αυτά Πού είναι η κάμερα, τι θα δώσουμε, τι θα κόψουμε Είναι live, δεν είναι live ότι μπήκε η κάμερα μέσα Και είχε ανοιχτά ε, τα, έρτε, τα, τις συνδέσεις, τα link Και δεν ήξερε ο πρωθυπουργός τη χώρα Όλοι επιτελεί, υπουργοί, αρχηγοί Και δεν ξέραν ότι αυτό βγαίνει live Ε, γι' αυτό μην την βέβαια την έχει ταλαιπωρήσει λίγο τη ζωή του και την εικόνα του είναι η αλήθεια να περάσουμε όμως και στον άλλον γιατί οι ίδιοι οι συγγενείς σήμερα έκαναν τη σύνδεση τεμπών με την πυρκαγιά στο Μάρτι Κύριε Πραθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώ μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνο, αλλά είστε και άνθρωπο ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθόλου τη διάρκεια τη θητεία σα, όχι απαραίτητα και μόνο στα τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε. Αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση. Βέβαια, και, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση, και ιδιωτικά μπορεί και να, ε, μπορεί και να έκλαψα. Τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξεφτελίζεις. Με φουγγαρόπανο έχει γίνει. Τι να μην την εξεφτελίζει. Με αυτά που λένε και με αυτά που και υποτίθεται υπάρχουν και επιτελεία. Και μελετάνε τι θα πούνε. Και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Φανταστείτε να τα λέγανε και αυθόρμητα. Θα ακούσουμε ένα συγγενής σήμερα, ο Γιώργος Καΐρης. Δικαίωση για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δικαίωση. Δεν γίνεται λοιπόν να υπάρχουν 104 νεκροί, να είναι το πρώτο στην Ευρώπη Συμβάν, το δεύτερο παγκοσμίω. και όλοι να είναι αθώοι, να δικάζονται σαν πλημέλημα, λες και παρκάρανε παράνομα και αυτό είναι όλο. Δηλαδή ό,τι και να γίνει στην προκειμένη περίπτωση, οι κατηγορούμενοι θα πληρώσουν 30-35 αν τα έχω υπολογίσει σωστά και αύριο το πρωί θα είναι έξω με τις οικογένειές τους και θα είναι μία χαρά. Εμεί Α πάμε στα μνήματα και ανάβουμε τα καντήλια. Δεν πάνε αυτοί. Προφανώ είναι διαφορετικό το ένα έγκλημα από το άλλο. Τα τέμπη από το μάτι. Δεν υπάρχουν. Μπορεί κάποιο να βρει κοινά σημεία, αλλά τεράστιε διαφορέ. Άλλε συνθήκε. Διαφορετικό το καταλαβαίνει ο καθένα. Απλά είναι μια τραγωδία πάνω σε μια άλλη τραγωδία. Γίνανε πολύ κοντά. Είναι φρέσκε για όλου μα. Θα ακούσουμε κάποια στοιχεία, κάποιε συνομιλίε, μάλλον και της μιας και της άλλης κατάστασης. Ε, και έχουμε, τα έχουμε ενώσει με δύο φράσεις. Το πάμε και όπου βγει, που μας ήρθε από τα τέμπη, με αυτό που ακούσαμε λίγο πριν από το μάτι, ότι ο, η αριστερά δεν ξέρει τι κάνει η δεξιά. Δεν δεν το τι τα Πάμε και όπου βγει. Τα φλόγα, έχει ένα αέριο διαθέσιμο τίποτα. Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω ότι θα δω τώρα τι είναι δίπλα. Το 31 πού είναι ο Έχει πάει κάτω, και μετά; Έχει αυτό τώρα δεν Πάμε και όπου βγει. οι πόρτε μα άνοιξαν. Στα άλλα βαγόνια οι πόρτε δεν άνοιξαν. Κάποια φωτιά. Στα 15 λεπτά που μου να φτάσω, τα πρώτα 2-3 βαγόνια Δεν ξέρω το δεξί γιατί κάνει τα αριστερό. Πάμε και όπου βγει. Έχει χαθεί η μπάλα εδώ, εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να του σώσουν. Οι κυκρόνοι δεν σηκώνουν. Λυσου λόγια χάο. Ούτε το 7 τότε πράγμα την έχω διαβάσει εδώ. Εγώ πιστεύω θα μπούμε μέσα στο μάτι μόλι βρει φωτιά και θα βρούμε. Α το μίλω με λεφτά σώστη. Πάμε και όπου βγει. Υπήρξε πλειοψηφία. Κυρίε, το 62 πού το όντωξε. Ε, από πού το όντωξε το 62? Στη γραμμή ανώδου, κανονικά. Γιατί αυτοί λένε ότι έχει γίνει εμπορικό με τέτοιο, έχει γίνει σύγκρουση. Αμάρ. Πώ έγινε αυτό, Καλώ, δεν ξέρω, ό,τι και να σα πω. Άντοδο δε το όντω, λε. Ναι. Τι γάρει κάθοδο. Έγινε. Έλα ρε, παντελιέ. Ευαγγελισμό είναι, λένε. Τι έχει γίνει. Πρέπει να έγινε τράκα. Δεν ξέρω το δεξί γιατί πιάνει το Πάμε και όπου Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν κοινά. Σε αυτά να σταθούμε γιατί είναι και διαφορετικέ διαφορετικές καταστάσεις. Υποτίθετη δικαιοσύνη θα έρχονταν και στην υπόθεση της πυρκαγιά στο μάτι και στα τέμπη, θα έρθει, να ρίξει φως και να κάνει το ελάχιστο, κυρίως για τους συγγενείς, αλλά το μέγιστο για όλους εμάς, Να μην ξανασυμβεί, αυτό είναι το μέγιστο. Να μην ξανασυμβεί ούτε το μάτι ούτε τα τέμπη για όλου εμά που συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτόν τον τόπο. του πάμε και όπου βγει. Το ελάχιστο για του συντεγγενεί θα ήταν δικαιοσύνη. Σήμερα δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη όπω αναμένεται. Κανεί δεν περίμενε ότι η δικαιοσύνη θα στεκόταν στο ύψο τη. Και προσωπικώ δεν πιστεύω ότι και στην υπόθεση των Ντεμπών θα σταθεί στο ύψο τη για πολλού λόγου. Ανεξαρτήτω του τι θέλουν οι δικαστέ. Είναι και τι στοιχεία έχει στροφοδοτήσει είναι και πότε θα γίνει, πώ θα γίνει, ποιοι μάρτυρε θα πάνε. Μπορούν να μεθοδευτούν καταστάσει άνετα. Μία κυρία ακόμη η οποία θέτει αυτό το θέμα. Ονομάζομαι Άντζελα Κωνσταντάκη, είμαι συγγενής θύματος Έχασα τη μητέρα μου στο μάτι. Εκείνο που θέλω να πω, αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή, είναι ότι όσο θα υπάρχει συγκάλυψη σε όλα αυτά τα γεγονότα και επίοικια για τους κατηγορουμένους θα έχουμε εμείς οι πολίτες έναν ανταγωνισμό που είμαστε θύματα ποια είναι η πιο μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει αν είναι το Μάτι αν είναι τα Τέμπη αν είναι η Μάνδρα όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση εμείς οι πολίτες θα είμαστε σε αντιπαράθεση ποιοι έχουμε το μεγαλύτερο πόνο λυπάμαι για αυτή την απόφαση ήμουν σίγουρη για το αποτέλεσμα δεν ήθελα να το πιστέψω όμως σήμερα αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε καμία σημασία. Είμαστε τυχεροί που ζούμε, εγώ προσωπικά αποτύχηζω, εντελώς αποτύχει, δυστυχώς. Είπα και την άλλη φορά ότι μας έχουν καταδικάσει να έχουμε τύψεις γιατί αφήσαμε τους δικούς μας ανθρώπους να καούνε και σήμερα ήρθαμε εδώ για να δούμε ότι όλοι αυτοί έκαναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους και φταίγαμε εμείς που είμαστε εκεί. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το αποτέλεσμα. Είπαμε. Σε κάνει επαρκή η ελληνική πολιτεία, έτσι όπως συμπεριφέρεται. Δεν φτάνει αυτό και δεν χρειάζεται να μείνεις μόνο στην τέτοιου τύπου επάρκεια. Χρειάζονται και άλλα, πάρα πολλά, δεν τις παρούσεις, είναι και Μεγάλη Δευτέρα, έχουμε πέσει και έξω στο χρόνο. 2 11, 10 80, 8 80 τηλέφωνο επικοινωνίας, πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο Ελά, τολί. Ελά, είσαι. Πολύ καλά. Ε, φίλε, ακούω τον τώρα που έδωσε στην του ε, Δεν είναι το... του, είναι νύφι του. Δηλαδή, μην τα παραποιούμε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Νύφι. Και τον στρίμωξε. Α. Δεν ξέρω που το πάτε, αλλά τον Καλά, μόνο τον στρίμωξε. Εδώ συναγωνίζεται το Χατζη Νικολάου. Το αγαπημένο του φαγητό που θα μα επιβεβαιώσει αν είναι αυτό που εμεί σηκάζουμε, δηλαδή τα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 Ναι, να βγουν Ελλάδα, να πάρουν βουλευτικέ αποζημιώσει, όλα αυτά. Ναι, τέλο πάντων. Και μια γρήγορη ιστορία. Α, εσύ yeah. ότι είναι για το καλό του δικό μα. Α, συγγνώμη, ε, παρεξηγήσατε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, και μια γρήγορη ιστορία. Για πέρα που λένε για το πόση δύναμη έχει ο κόσμο και που βγαίνουν και λένε τώρα με το εξαήμερο ότι αν θέλει ο εργαζόμενο κλπ. Θα σου μια ιστορία που ήταν από τα τελευταία πράγματα πριν φύγω από την Ελλάδα για το εξωτερικό. Α, δεν πειράζει. Τουλάχνοντα τα τελευταία πράγματα πριν φύγει από τη ζωή και νόμιζα ότι μιλάω με υπερπέραν. Yeah. Ναι, δεν πειράζει, για πε. Ο θα τα πει αυτά Ανώσυγγρο, παιδί. Για πε. Τέλο πάντων, δούλευα σε μια εταιρεία διαφημιστική. Είχα τα παιδιά που δουλεύουν έξω στον δρόμο και εμεί ήμασταν στο γραφείο και δουλεύαμε από το γραφείο. Τέλο πάντων και ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία, δεξιό, χριστιανό, πατριώτη από περιοχή. Τέλο πάντων, χαραμετόριο, τεθελονίκη αυτό, γυρνάει και λέει, επειδή κάποια από τα παιδιά δεν τα πηγαίνανε καλά και χρειαζόμασταν καινούριο κόσμο, γυρνάει και λέει, παιδιά λέει, μη στε να το Θεό, η ανεργία είναι 10%. Τότε ήταν 10%, μάλλον το λέω και να τρισιάζουν. Εκε Και ήταν ε, η τελευταία εβδομάδα που δούλε. Ένα, καλλιέρεύ. Η ανεργία είναι 10%. Για να καταλάβει πώ βλέπουν τον κόσμο. Όλοι αυτοί που θα σπαστούν με τον εργάτη που θα του πει ήταν όποιο εργαζόμενο, ότι ξέρει εγώ δεν θέλω να δουλέψει για να το χείξει λόγω. Πού είσαι τώρα, που Πού έφευγε. Για... Σουηδία είναι. Στη βρώμη και είσαι στην καθαριο κομμάτι. Το βρώμικο δεν είμαι στο κόμμα. Δεν είσαι εκεί που ήταν ο Γιωργάκι στο oh, κόλπιβο. Στη Σουηδία με του περισσότερου μεταναστασίνα καθαριστέ. Έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλιο μου. Δεν σου είπα καλό. Δεν σου Δεν πειράζει.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 Στα εδώ, η Μάγδα την ιρινάκι, αίμιστη τη εθνική αντίσταση. Την είχαμε πιάσει παιδί μου στην Πουμπουλίνα και δεν σου λέω το τι βασανιστήρια τη κάνανε. τα αυγά στη και το, αυτό το τη σταγόνα που έπεφτε από το ταβάνι, το αφού επέζησε η γυναίκα και περάσανε τα χρόνια. Την Θεωλπά και τα λοιπά. Γιατί είπε η γυναίκα, παπά μου, για ποιον Θεό μου μιλά σε αυτόν που πιστεύει και ο Βασιλιστή μου. Σε ποια θυσία μου λέει εκεί που έρχεται και ο Βασιλιά μου, όχι παπά μου. Εγώ έχω τη δική μου τρισεία, αγαπώ όλο τον κόσμο και έχω τη δική μου παναγιά μέσα μου. Έστω παπά χα το κεφάλι και έφυγε. Αυτά και η μου γι' αυτά. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα, Πάσχα της αγάπης, Πάσχα, Πάσχα των αγγέλων. Να μπορέσουμε, να προσφέρουμε κυρίως στους νέους ιππολίτες μας περισσότερες εργασίες, η κυρίως πιο πολλές τα θέρες, καλύτεροι Μεσημέρι είναι να πούμε και κανένα ανέκδοτο να χαλαρώσουμε λίγο γιατί αυτό με τις καλοπληρωμένες μόνο ανέκδοτο μπορεί να το θεωρήσει κάποιος έχουμε και δεύτερο μέρος λέω Καλημέρα, πώ Καλημέρα, φρεντ. Λοιπόν, είμαι φανατισμένο εναντίον κομμουνιστών και αριστερή ιδεολογία. Το δηλώνω από την αρχή. Αλλά πρώτη φορά που παραδέχουμε το θύμιο, που ζητάει, συγγνώμη, μπράβο του, ζίνει όλα τα προηγούμενα. Γιατί, έτσι είναι. Όποιο πιστεύει κάπου, δεν είναι δικαίωμα να το αμφισβητήσει. Εγώ με του αριστερού να σου πω γιατί έχω. Γιατί είναι υποκριτέ, λένε ψέμα, δεν εκείνο που. Είστε αντικομουνιστή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, με ποιου είστε εδώ, με του ακροδεξιού. Να σου πω όχι. Με του δεξιού <laughs> που λένε <laughs> ότι είναι δεξιέ αλλά είναι ακροδεξι, με ποιου. Όχι, α ρωτήσω όπω είναι. Πασόκο, τι είστε. Εγώ είμαι ένα άνθρωπο νοικοκύρη που δεν θέλουν να μου πειράξει κανένα την περιουσία. Νοικοκυρέο. Πειράξει... Το πιασα. <laughs> Χειρότερη μορφή. <laughs> Χρόνια που σα ακούω, τέλο πάντων. Να είστε καλά, <σχει> χάρηκα. Πάντω αυτό να καταλάβετε, επειδή <σχει> είστε <σχει> αντικομουνιστή, <σχει> να καταλάβετε ότι κάποιοι σε αυτόν τον τόπο, όχι νοικοκυρέοι, κάποιοι έχουν και κάκαλα. Και άμα κάνουν λάθο, το παραδέχονται. Ένα λεπτό. Αυτό, μπράβο του. Αυτό αλλά τα είναι. κάκαλα πάντα ήταν στη μία πλευρά τη ιστορία. Στην άλλη πλευρά τη ιστορία ήταν οι κουκούλε. Θα Λίγο, σε... Οι να... ροφιανιέ, οι χαβιαδισμοί, αυτά όλα. Αυτό, τα <σχεδί> ξέρετε. εγώ ρωτάω κάποιον τι πιστεύει εσύ, φίλε μου, στην αριστερά, δεν μου απαντάει. Ενώ εγώ, δεξιό, α το πούμε, πιστεύω στην περιουσία μου, στο νοικοκυριό μου, στην οικογένειά μου και στο Θεό. εγώ, το Θεό θα πω ότι θυμίζει ότι άλλο πιστεύει ο Θεό. Θέλω να μου πει, Ποιο έφτιαξε την πανίδα για τη χλωρίδα. Να το, <σχεδί> Τα βλέπει. Ε? Ε, ε, ο Θεό, ποιο άλλο. Ντά, Κάποιοι τον είπαν Θεό, Κάποιοι τον εφήβε. Ε, τάξη τώρα. Όχι, κάτι υπάρχει. Ο Στίμο δεν πιστεύει ο <Λένιν>, έλεγχα... Το λένε έφτιαξι φλογρία για την πανίδα, τώρα είστε μετά με μυαλά σα. Α σου πάρω την περιουσία όλοι, να σε βάλω φυλακή, να σε κρεμάσω, να σε καλέσω, να σε πατήσω στο πόδι. Και αν δεν πετύχει ο στην Ελλάδα, θα χαιρετεί η Ελλάδα, έφυγαν κιόλα. Τέλο πάντων, ποιοι ήταν οι πρωτόπλαστοι, οι πρωτόπλαστοι. ο Αδάμ και. τι με πας στην Εύα. τέτοια ο, Ανέβα που λέμε. Λοιπόν, έλα γεια. γεια δεν θα Μόλι σου λέω κάτι δεν θα συμφέρει, λέει, ε, το και την Πανίδα, στο και τις ά, αυτό. και μόνο που το τα χέρια μου να τις του Ιησού, Ο Εμένα θέλω να μου ένα πράγμα, ο Θήμιος έχει αυτοκίνητο δικό του, έχει περιωσία δική του. Δεν δικαιούμαι εγώ να την έχω μαζί με αυτόν, αυτό, αυτό είναι πόξητη. Ο κομμουνισμός λέει όχι. Μα δεν έχουμε κομμουνισμό τώρα όμως. Όχι. Να τώρα δεν έχουμε κομμουνισμό, έχουμε καπιταλισμό. Εδώ. Ναι. Εδώ γίνει ο κομμουνισμό; Δεν υπάρχει καπιταλισμό. υπάρχει καπιταλισμό και δημοκρατία. Αυτό είναι κομισμό. Και... Έλα. Άντε να έφει ο καπιταλισμό του παιδί μου να δούμε τα καλά. Ο καπιταλισμό είναι το καλύτερο πολύθεμα γιατί να εφαρμόσουν η γνώμη. Είναι πολύ τώρα. Το καπιτάλι. Έχει μια κόκα στο χωριό τη Εκαπιταλιστή, έχει ένα αμάξι εκαταλιστή. Αυτό σημαίνει καπιταλισμό. Και... Μάλιστα. Και... Εδώ έχουμε το κομμιστό που τα μοιραζόμαστε όλα και έχει παραπάνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, χάρη κανλοπό. Γι' αυτό λέω. Τελοκόρτε Δεν υπάρχει ποιο. Όταν διαλύουν, εγώ δεν είμαι Να κάνω μια ερώτηση. Όχι. Εμβόλιο κάνατε. Όχι. Για τον COVID. Όχι, τίποτα. Δεν ξέρω. Περίεργο μου φαίνεται. Όχι, παιδιά. Όχι, όχι. Αυτέ οι τα βγάλατε; Μας συμπληρώνετε, δεν ήταν και μεγάλη απόσταση, αλλά, να είναι, εντάξει. Έκπληξη δεν έχουμε. Λοιπόν, χάρηκα. Απόσταλοι, αν γίνομαι όλοι ομοφιλόφιλοι, το χρόνια δεν θα υπάρχει άνθρωπο. Μακάρι, λοιπόν. Δεν κανένας, δεν αυτό θα... είναι θα... κίνητρο, όμως. Λοιπόν, να είστε καλά. Και καλά, χάρηκα. Θα χαρεί και ο πλανήτη με αυτό. Λοιπόν, γεια σου. Ε, θα χαρεί ο πλανήτης,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 ηθική σου νομίζω ότι είναι ηλικρινά πάρα πολύ μεγάλο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Η παράσταση που έχουμε στην Ηλιούπολη αύριο μεγάλη τρίτη είναι sold out όπως λέμε. Δηλαδή η προσκλήση που είχαμε δεν μπούλουσαμε έτσι κι αλλιώς Ενισχύσει δεχόμαστε. Οι προσκλήσει που είχαμε εκδώσει για να ελέγχουμε λίγο την κίνηση έχουν εξαντληθεί εδώ και δύο-τρει μέρε. Αν τώρα υπάρχουν ακυρώσει για κάποιου που θέλουν, γιατί μα ρωτάνε και στα mail, και εδώ βλέπω, ελάτε εκεί. Αν υπάρχει κάποια ακύρωση, αν δεν είστε και μακριά δηλαδή. Ε, αν υπάρχει ακύρωση, βεβαίω να μπείτε να καθίσετε εσείς Είναι συγκεκριμένο ο αριθμό των καθισμάτων, χωράει και κάποιου όρθιου, έχουμε και κάποιε κάρεγκλε. Κάτι μάλλον μπορεί να γίνει, χωρίς να σας βάλουμε σε κάποια ταλαιπωρία. Είναι αύριο, 7.30 ώρα, στο θέατρο του Δημαρχείου μήκη στο Στοδωράκης του Δημαρχείου, σύγχρονες Παναγιές, ο τίτλος αυτής της παράστασης. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, θα τα πούμε και αύριο, θα είμαστε και αύριο εδώ, ραδιοφωνικό. τώρα τρίτο μέρος λαού, μετά διαφημίσεις, αμέσως μετά Γιώργος πιέρο στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Πώ νιώθεις που βρίσκεσαι στη γη τη Ευαγγελίας Τη Ευαγγελίας είμαι εγώ, όχι τη Ευαγγελία. Μια φίλη, Ευαγγελιώ. Μπράβο, μπράβο, Ευαγγελίτσα, τη φίλη μα. Ναι, ναι, ναι. Για ό,τι Πολύ. Γίγαν φίλοι σου λέει ότι οι financial times, οι σου η, Είπανε, λέει, τέση της Ευρώπης, η Βουλγαρία, το ξέρει. Oh, αυτά δεν αρέσουν. Αυτά με του Θέλει να ακριστεί, θέλει να πάει κοντά Σειζει τώρα έλα. Θέλει να πάει πânico όταν η θέλει να πάει Ναι. Εκεί προς τα είναι ένας γρεμός, εκεί θέλει να την πάει. Α, βρα τον γρεμός πίσω ρέμα. Βρος γρεμός και πίσω ρέμος. Άστο, χειρότερο είναι.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 Θέλω να γαλιστώ το ευρώ στους το ευρωπαίους. Δεν θέλω να σкетτώ το πέος, σαν εικόνα δεν θέλω.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 <Κοίτα>, Κοίτα, πέρα από την μπλάκα, τις προάλεσκες ψάχνουν στα 15 ημερώ, ανέφερε ένα κανάλι στο YouTube του Αστρόνιου, ο οποίο κατά τα άλλα είναι σοβαρότατος άνθρωπος και κλαϊκέυρε, παιδί με επιστημονικές ανακαλέψεις στην αφρονομή. Νάτο, πριν τα έλεγε το Google, τώρα <Κοίτα> τα λέει το YouTube. <Κοίτα> Μ' αρέσει, πάμε. Αλλά απορώ, τι σχέση έχει ο Μαρκών με τον Αστρόνιου, δηλαδή δεν υπάρχει σύνδεση. Έλα καημένη, τι ψάχνεις, σύνδεση ψάχνεις τώρα Η Ελένη Λουκά είμαι. Και τι να κάνω εγώ τώρα. Του πω. Τι ημέρα θα πω. Ζει 21η Απριλίου του 1969. Αλήμωνο δεν ξέρεμε ότι είσαι ο κατακάθι. Τώρα μου το μάθαμε. Είμαι υπέ... Του, Γεώργου... του, του, του, του, του, του, του, του, του Γορύδη, πες το Είμαι υπέρ του Γεώργιου Παπαδόπουλου Ήτανε αυτό Περίεργο Κοίτα να δεις, ποιος να το περίμενε αυτήν την εξέλιξη Ήταν πατριώτης Έλα μου, π***ν στον τόπο σου Κοίταξε, γιατί έγινε, αυτή είναι επανάσταση Δεν υπήρχε χούντα τότε Τι υπήρχε, α, επανάσταση, ναι Σήμερα έχουμε χούντα, φασισμό Ε, τώρα μια τέτοια επανάσταση να έρθει. Τέλος πάντων! Π... Που λέω είναι η αλήθεια. Σήμερα υπάρχει το ξέρω, το ξέρω, τότε ζήσαμε την επανάσταση και την αφήσαμε μέσα από τα χέρια μας να χαθεί, να σβήσει. Άσε με τώρα. Το 1940, σήμερα τα έχουμε αυτά, Το φασισμό και τον αισμό του 1940. Τότε υπήρχε δημοκρατία. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν με τα παράστα... παράθυρα. Παράθυρα ανοίχτα, το ξέρω αυτό που την παραμύθανε. Ακριβώς. Ε, πες και η... για τους δρόμους, για τους δρόμους δεν λες. Είχαμε Ούτε και άσφαλτο, να... και άσφαλτο. Πε mm τα -hmm. κι αυτά. Πολύ ωραία, καμία. Εντάξει, εκτό και άμα είσαι ένα παλιό κουμούνι. Άμα είσαι ένα παλιό κουμούνι, κακό του κεφαλιού σου. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό θα... που θα πω θα σε στενοχωρήσω. Όχι, ενώ τα άλλα με χαροποίησαν. Γιατί έκανε την επανάσταση 21η Απριλίου. Την έκανε για να μα σώσει από τον κομμουνισμό, από του κομμουνιστέ. Να το. Ε. γι' αυτό σου λέω, άμα είσαι ένα κουμούνι, κακό του κεφαλιού σου. Τι να σε κάνω τώρα, θε και ελευθερία και ασφάλεια. Λοιπόν. Εγώ είμαι κουμούνι. Ο Γεώργιος Παπαδόπλος, ο πατριώτης αυτός, αιωνία του Μέγας πατριώτης, με, με μια σημαία, να. Ο πατριώτης μας να. έσωσε από... Και χριστιανός, το... πολύ χριστιανός. Κουμούνη αυτός... Πολύ, ως... πολύ. Του έχουν ρίξει χριστιανικές ευχές πάρα πολύ έκτοτε. Ε, λοιπόν, ε... έλα, γεια.